Καταρχήν, σημαίνει σημαντική απώλεια εσόδων για το ίδιο το δημόσιο. Απόλυα εσόδων όχι μόνο για τις πράξεις τι οποίε δεν γίνονται που σχετίζονται με το κτηματολόγιο, αλλά από το γεγονό ότι πάρα πολλοί πολίτε και επιχειρήσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν σε έκδοση οικοδομικών αδείων, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Για παράδειγμα, έχει γίνει ο αναδασμός και οι κάτοικοι στην Απολακιά δεν μπορούν μία περίφραξη να κάνουν στις νέες, στις νέες ιδιοκτησίε τους δεν μπορούν να βάλουν προσημειώσεις δεν μπορούν να κάνουν σημαντικά στοιχεία τα οποία επιφέρουν σημαντική απώλεια εσόδων για το κράτος αλλά και όπως αντιλαμβάνεστε σημαντικά προβλήματα στους κατοίκους που έχουν σε αυτές τις περιοχές ε, τώρα ε, Όπω ανέφερα και πιο νωρί, υπάρχει μια εξοργιστική αδιαφορία για θέματα που θα έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχουν λυθεί και δυστυχώ μέχρι τώρα δεν βλέπουμε καμία ουσιαστική προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Ε, τα προβλήματα επιδεινώνονται ε, από την γραφειοκρατική αντίληψη ορισμένων υπηρεσιακών παραγόντων ε, του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Ε, οι οποίοι όχι μόνο δεν δείχνουν ευαισθησία για την επίλυση αυτών των θεμάτων αλλά αντίθετα δημιουργούν επιπλέον ζητήματα. Για παράδειγμα, ε, θα σας αναφέρουμε το εξής ότι εμείς ως τεχνικό επιμελητήριο εδώ και πολλά χρόνια ε, είχαμε ξεκινήσει μία προσπάθεια ε, της εξυπηρέτησης των συναδέλφων αλλά και ε, των δικηγόρων σε σχέση με την χορήγηση αντιγράφων των εκτιματολογικών μερίδων. Οι εκτιμολογικέ μερίδε έπρεπε αν τα αντίγραφα ήταν φωτοτυπίε, είχαν σοβαρέ αποκλίσει από παραμορφώσει από την, από την πραγματική κατάσταση με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στι αιοθετήσει των ακινήτων. Εκεί λοιπόν αυτό το οποίο προτείναμε και ήταν δεκτό, ήταν έγινε προμήθεια εξοπλισμού από εμά. Τοποθετήθηκε ένα συνάδελφο ο οποίο συγκέντρωνε αυτέ τι μερίδε και τι έσταθουν στους δημόσιο στου συναδέλφου οι οποίοι ζητούσαν τις μερίδες. Όλη αυτή η διαδικασία ε, γινόταν χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά το κτηματολόγιο, καμία επιβαρύνση και ταυτόχρονα διευκόλυνε και την ίδια τη λειτουργία της υπηρεσίας, αλλά κύρι, έτσι και προφανώς συναδέλφους μας. Ε, μετά από μία πρόσφατη ε, εντολή, η οποία δόθηκε, από τον Αύγουστο του αυτής της χρονιάς έχει σταματήσει αυτή η συνεργασία, χωρίς όμως να υπάρχει μία πρόταση στο πώ θα εξυπηρετούνται οι, οι συνάδελφοι και οι πολίτες γενικότερα οι οποίοι χρειάζονται ε, με ακρίβεια τις ε, εκτιματολογικές μερίδες για, για οποιαδήποτε εργασία. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και εδώ το ζήτημα το οποίο ε, αναφέρουμε θεωρούμε ότι αποτελεί μια προκλητική περίπτωση κακοδιαχείρισης και διασπάθησης δημόσιου χρήματο. Το γεγονός ότι η εκτιματολόγια ΑΕ είχε προχωρήσει σε ένα διαγωνισμό το 2005... ...που σχετιζόταν με την, με τον εξι, με την ψηφιοποίηση και τον εξυγχρονισμό των εκτιματολογίων Ρόδου Κο. Ο προϋπολογισμός αυτός του έργου ήταν 2.300.000 ευρώ. Η σύμβαση ήταν μικρότερη. Ε, αυτό το έργο, το οποίο εντός εισαγωγικών ολοκληρώθηκε το 2009 είχε ως στόχο τον εξυγχρονισμό της λειτουργίας και την δυνατότητα το να μην είναι μόνο σε χαρτιά αλλά να είναι ψηφιοποιημένα ε, όλες αυτές οι πράξεις οι οποίες υπάρχουν και τα έγγραφα που υπάρχουν στο φτιματολόγιο αυτό λοιπόν το έργο δεν λειτουργήσε ποτέ δαπανήθηκαν λοιπόν ε, πολύ μεγάλα ποσά ε, σας είπα τον προϋπολογισμό του έργου έγινε προμήθεια εξοπλισμού ο οποίο ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε και ε, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν είναι λειτουργικό, δεν είναι λειτουργικό ε, από το 2009 που έχει τελειώσει μέχρι σήμερα όλη αυτή η διαδικασία και απαξιώνεται διότι δεν ψηφιοποιούνται τα νέα δεδομένα ε, και οι πράξεις που γίνονται από εκείνο το έτος και αργότερα. Ε, εμείς ε, σαν τεχνικό επιμελητήριο, επειδή θεωρούμε ότι το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, δίνουμε την παρούσα, δίνουμε την κάνουμε αυτή δημόσια την παρέμβαση σε συνεργασία με τους συλλόγους των τοπογράφων και των πολιτικών μηχανικών και σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα. Πρώτον, θα φύγει σήμερα επιστολή την οποία θα σας στείλουμε ηλεκτρονικά στους, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον Υφυπουργό Εσωτερικό, τον κύριο Βερναδάκη, που, έχει, που σχετίζεται με τις προσλήψεις στο δημόσιο, ζητώντας πρώτα απ' όλα την άμεση προκήρυξη θέσεων για την κάλυψη των κενών στο κτηματολόγιο. Σήμερα, ενώ, ενώ, πριν, από τρία, ενώ πριν από μερικά χρόνια υπηρετούσαν τρεις τεχνικοί υπάλληλοι στο κτηματολόγιο, σήμερα υπάρχει μόνο ένα. Ε, ο οποίος μάλιστα ε, πολύ σύντομα κατοχυρώνει ε, δικαίωμα συνταξιοδότησης ε, και που ε, έχει, ε, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ο κίνδυνος ε, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να μην υπάρχει ε, ούτε ένας τεχνικός στο οχτηματολόγιο ρόδου. Δυστυχώς ε, η υποστελέχωση ε, σε τεχνικό κυρίως προσωπικό αλλά και διοικητικό ε, είναι κάτι το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Ε, με αποτέλεσμα να μένουν πίσω σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν το νησί της Ρόδου. Συγκεκριμένα αναφέρω, ο αναδασμός της Απολακιάς, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί από το 2008, ε, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία μεταγραφής των, ε, των νέων ιδιοκτησίων στο κτιματολόγιο Ρόδου. Εκρεμούν από το 1980 και το 1983 αποδόσεις και εξαγορές με τον νόμο 719. Ε, η μερίδα 5.003 της καταρχίας και η μερίδα 1 του μεσαναγρού. Η πράξη φαρμογής του σχεδίου πόλης της Σωρονής εκρεμεί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ε, από το 2004. Διανομές του Υπουργείου Γεωργίας όπως για παράδειγμα ο Καλαμόνας από το 1980. Πάρα πολλές τεχνικές πράξεις οι οποίες αυτή τη στιγμή ε, μένουν ε, αμετάγραφες. Όπως αντιλαμβάνεστε, ε, αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα του πόσο πίσω ε, βρίσκονται ζητήματα τε, τε, τε, των μεταγραφών στο πτυματολόγιο και που αυτά είναι ζητήματα που θα έπρεπε η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης γιατί, γιατί εκεί υπάγεται να δείξει μια μεγαλύτερη, να, να δείξει μια μεγαλύτερη μέρημνα.